Στοίχη 43 54 Η θεραπεία του Ιού του Βασιλικού Ήστερα δε από τα δύο ημέρα που έμειναν στην πόλη Σιχάρ έφυγε να μπεκεί ο Ιησούς και να χώρισαν στην Γαλιλαία. 44. Απέφυγε δε να μεταβεί στην πατρίδα του Ναζαρέτ διότι αυτός ο Ιησούς είχε διακηρύξει ότι κάθε προφήτης δεν τιμάται στην πατρίδα του με την τιμή η οποία του αξίζει 45 όταν λοιπόν ήλθενε στην Γαλιλαία, τον υπεδέχθησαν οι Γαλιλαίοι, επειδή είχαν τα θαύματα που έκαμεν στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα. Και τα είχαν ήδη, διότι και αυτοί ήλθαν στην εορτή. 46. Ήλθε λοιπόν ο Ιησούς πάλιν στην κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε μεταβάλει το νερό Ισίνων. Υπήρχε δε κάποιο άνθρωπος που ανήκαινε στην βασιλική ναυλην του Ιρόδου, του οποίου το παιδί ή το άρρωστον στην καπερναού. 47. Αυτός λοιπόν όταν ήκουσεν ότι ο Ιησούς είχε έλθει από την Ιουδαίαν στην Γαλιλαία ανεχώρησε από την Καπερναούμ προς συνάντησή του και τον παρεκάλλει να καταβεί από την Κανάη στην Καπερναούμ και να θεραπεύσει τον Υιόν του διότι λόγω της βαρίας ασθενειάς του εκκινδύνευε να αποθάνει. 48. Είπε λοιπόν ο Ιησούς εις αυτόν το οίκον δε και οι άλλοι που ήσαν εκεί Εάν δεν είδετε θαύματα που να δείχνουν φανερά την δύναμη του Θεού και να προκαλούν τρόμον και κατάπληξη, δεν θα πιστεύσετε. 49. Λέγει προς Αυτόν ο Αυλικός. Κύριε, κατέβαε την Καπερναού μου γρήγορα προτού να ποθάνει το παιδί μου. 50. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς. Πήγαινε. Το παιδί σου ζει και δεν κινδυνεύει πλέον. Και πίστευε ο άνθρωπος εις των λόγων που του είπε ο Ιησούς, και ελεύθερο από κάθε ενησυχίαν επέστρεφεν εις Καπερναούμ. 51. Όταν δε αυτός κατέβαινε εις την πόλην και βρίσκετο ακόμη στον δρόμον, τον συνήθισαν οι δούλοι του οι οποίοι με την καλυτέρευση της υγεία του ασθενού έτρεξαν η απάντηση του και με χαρά του ότι το πεδίο σου ζει. 52. Πεπισμένος λοιπόν ο Αυλικός ότι ο Ιησούς δια του λόγου του εθεράπευσε τον ασθενή για να επιβεβαιώσει την πίστη του ρώτησε τους δούλους και για την ώραν που επήρε το καλύτερο ο του και αυτοί του είπαν ότι χθε ή στα σεπτά ήτι εις, επτά, είτε εις μία μετά το μεσημέρι τον αφήκεν ολότελα ο πυρετός. 53. Εκατάλαβε λοιπόν ο πατέρας ότι θεραπεύθη το παιδί του κατ' ακριβώς την ώρα κατά την οποία του είπε ο Ιησούς ότι ο ιό σου ζει. Και στηρίχθη πολύ περισσότερον τώρα στην πίστην Αυτός και όλοι όσοι ήσαν στο σπίτι Του. 54. Αυτή τη θεραπεία ως δεύτερον θαύμα που εδείκνει την αποστολή Του έκαμε πάλιν στην Κανά ο Ιησούς όταν ήλθε από την Ιουδαίαν στην Καλιλαίαν.